Οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπού. Το σούπλου, Το σοπλό! Οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπού. Σε ευχαριστώ πανέγιο. Θα χάνουν λεφτά οι εργαζόμενοι. Και να σα πω και κάτι: Καθόλου δεν στεναχωριέμαι, φυσικά. Ε, το αντίθετο θα ήταν είδηση. Να έβγαινε και να έλεγε ο αρμόδιο υπουργό ότι στεναχωριέμαι επειδή θα χάσουν οι εργαζόμενοι λεφτά. Όχι, εδώ τον ακούσαμε, ανέστητο εντελώ. Στα λόγια, βέβαια, λέει ότι είναι φιλεργατικό το νομοσχέδιό του. Αλλά όπω ακούσαμε, θα παίρνετε ρεπό, θα παίρνουμε ρεπό. Και δεν τον νοιάζει και καθόλου ειλικρινή. Να εκτιμήσουμε τον κινισμό του. Υπουργού του κ. Χατζηδάκη μίλησε στη Βουλή χτες, γιατί συζητάμε το νομοσχέδιο. Αυτέ τι μέρε, αύριο έχει και απεργία και εν ώψη τη έχουμε πολύ Χατζηδάκη σήμερα. Γενικό σήμανση σε αυτό το κλίμα. Βάλαμε και το τραγούδι αυτό το, στο ορχιστρικό του, στην ορχηστρική εκδοχή, για να δώσουμε από σήμερα τον παλμό τον απαραίτητο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε δηλαδή. Δύσκολα τα πράγματα έτσι κι αλλιώ. Χατζηδάκη λοιπόν δεν είπε μόνο ότι δεν, δεν τον νοιάζει τίποτα. Μίλησε και για το όραμα που έχει για τη χώρα. Εμείς προχωρούμε μπροστά Δικό μας όραμα είναι να μετατρέψουμε την Ελλάδα τελικά σε ζούγκλα Δικό μας όραμα είναι να μετατρέψουμε την Ελλάδα τελικά σε ζούγκλα Καθόλου δεν στεναχωριέμαι φυσικά Πόσο φιλεργατικό, φιλεργατικό είναι να πούμε σε, σε μια μητέρα που θέλει να δουλέψει, που θέλει να δουλέψει από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, Λίγες παραπάνω ώρες. προκειμένου να κάθεται την Παρασκευή και να πληρώνετε. για να βλέπει τα παιδιά τη. Όχι, δεν θα τα δεις. γιατί ποιο το είπε, το είπε υποσύριζα, το είπε του Κουκουέ. Να τον χαίρεστε αυτό το φιλεργατισμό σα και ει Πάρα πολύ φιλεργατική. Ότι θέλει να κάνει καλό στη μάνα την εργαζόμενη και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κουκουέ που δεν θα κάνει το καλό. Και βγαίνει και τα λέει όλα αυτά. Ένα άνθρωπο που δεν έχει καμία απολύτω γνώση του τι ακριβώ συμβαίνει στα σπίτια. Ποια μάνα είναι αυτή, ποια εργαζόμενη μητέρα, η οποία δουλεύει 8 ώρε και θα δουλέψει με πολύ μεγάλη χαρά άλλε 2 ώρε, που θα αφήσει το παιδί. Στην πεθερά, στα πεθερικά, μπορούν 2 επιπλέον ώρε να κρατήσουν το παιδί τα παιδιά. Για να δουλεύει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σύμφωνα με την πολύ απλή λογική και, εύκολο, και εύκολη λογική του Χατζηδάκη. Αν έχει πεθερά και πεθερικά, οκ, okay, θα τα επιβαρύνει με, με τι γνωστέ συνέπειε. Αν δεν έχει, πού αφήνει το παιδί, ώστε να το δει την ολόκληρη μέρα την Παρασκευή. Τι θα γίνει τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αντί να γυρίσει στι 5, να γυρίσει στι 7. Γιατί ωραία τα λέει ο Χατζηδάκη, αλλά αν το κάνουμε όλο αυτό. Μπούμε μέσα στα σπίτια και το δούμε πως γίνεται πραγματικά μέσα στις δουλειέ, μέσα στι ζωέ των ανθρώπων. Αυτό δεν προκύπτει με τίποτα. Με τι κουράγιο θα γυρίσει μετά από δύο επιπλέον ώρες, είναι το οχτάωρο το υπόλοιπο, και αν είναι όλο αυτό 8 συν 2, μην είναι και παραπάνω. Και που να μιλήσεις και και και, πώ θα γυρίσει και πώ θα τα δει. Και αν είναι εργαζόμενη μητέρα χωρί γονεί και χωρί να έχει δυνατότητα να κρατήσει κάποιο το παιδί, τι έχει να πει. Για αυτήν τη μάνα ο Χατζηδάκη που κάθε μέρα βγαίνει και λέει για μια μάνα που θα βλέπει την Παρασκευή το παιδί τη. Τι άλλε μέρε όχι, αλλά την Παρασκευή θα το βλέπει. Και έχει και το θράσο και βγαίνει συνεχώ και χρησιμοποιεί το ίδιο παράδειγμα και επιχείρημα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τι ελιέ που είναι πιο αστείο και είναι και πιο πιασάρικο, αλλά το έχει ρίξει τη μάνα τώρα τελευταία, χωρί να ξέρει ακριβώς τι γίνεται με τι μανάδε, πόσε ώρε χρωστάνε σε μανάδε που δουλεύουν μέσα σε δουλειέ και πώ τι αντιμετωπίζουν τι μανάδε που δουλεύουν μέσα σε δουλειές. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Πρωθυπουργό της χώρας και κάνει ένα δώρο σε όλους εμάς που έχουμε εμβολιαστεί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, θέλησα να παραβρεθώ σήμερα στη Βουλή για να πραγμίσω μόνο εμβολιασμένους συμπολίτες μας. Ευτυχώς! <ΣΣ2> Προτιμώ πάντω. Το σωστό να πηγάζει από την ίδια την κοινωνία παρά να επιβάλλεται σε αυτή. Και γι' αυτό και θα πραγμάσουμε μόνο εμβολιασμένους συμπολίτε μας. Τα λέμε, κάντε τα εμβόλια, θα κάνετε και εσείς τη χαρά και την τύχη τώρα. Την έχουμε μόνο εμείς οι εμβολιασμένοι, ο Χρήστος Αδομυρίτης. Έχεις κάνει εμβόλιο, τη μία δόση, δεν είσαι σε... ο Μητσοτάκης. Α όχι, σε, σε, γιατί έρχεται νέα ανακοίνωση και πιάνει τους πάντες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, θέλησα να παραβρεθώ σήμερα στη Βουλή για να α... πραγμίσω όλους τους συμπολίτε μας σε ένα νέο εμβολιαστικό κύμα. Ευτυχώς! Έχω αναφυλαξία σαν Έχω αναφυλαξία σε απεργίες. <Τι> αναφυλαξία, έχω <Τι> <παχώ Τι> απεργία, <Τι> απεργία και βγάζω ξανθήματα στο στόμα και, το, και στο σώμα. <Τι> <Τι> Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος. Αύριο να κατέβει η Αθήνα στην πλατεία, στις πλατείες γενικώ όπου θα υπάρχουν συγκεντρώσεις. Είναι ένας ακόμη πολύ σημαντικός λόγος επειδή ο Άδωνης έχει αναφυλαξία. με τις απεργίε. ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αυτά τα πολύ ευχάριστα νέα που είχε να πει στους εμβολιασμένους και όλους τους Έλληνες πολίτες ένα νέο εμβολιαστικό κύμα που θα έρθει χθε στη Βουλή μιλώντας Ήθελε πάλι ο λογογράφο του. Έχει ωρέξει παράξενε και το έχει ρίξει στην ποιήση τώρα τελευταία. Εδώ και περίπου έξι μήνε το έχει απορρίξει στην ποιήση. Κάθε του διάγγελμα, κάθε του λόγο έχει πολλά ποιητικά στοιχεία μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο μαξί μου, τι, τι πίνουν, πώ σκέφτονται, πώ την έχουν δει, έχουν βαρεθεί όλα τα άλλα και κάνουν πειράματα. Με πολύ άνετο τρόπο τα, τα διαβάζει ο κ. Μητσοτάκη και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το άκρο ποιητικό που θα ακούσουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να αισιοδοξούμε για το ταξίδι που ανοίγεται μπροστά μας. Αρκεί να κρατήσουμε ασφαλές το σκάφος και να αφήσουμε τον άνεμο να ξεδιπλώσει, τον άνεμο της προόδου, να ξεδιπλώσει τα πανιά του. Οι αντάβγες της ανάλαφρης μελωδίας του πεπρωμένου φωτίζουν τα βήματά μου στην ασάλευτη άμμο. Και να δουλέψουμε επιτέλους ενωμένοι προ τα εκεί που δείχνει η πηξίδα. Το στα κρυσφύγετα τη οπτασίας μα βρήκε η πνοή του χθε. Το του το του, χθες, του, αύριο, του χθες, Και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση Με λίγα λόγια, λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια Αργά αλλά σταθερά. Πάντα με την απαραίτητη προσοχή, γυρίζουμε τις σελίδα της πανδημία στην επιστροφή του γυρισμού. Και αρχίζουμε πια να γράφουμε. Τη σελίδα τη ευμερία. Με λίγα λόγια. Στα ενελέ, τα βάθη των μελλοντικών σχεδίων λαγίζουν πάντοτε οι έφυμε αντανακλάσει των αυτοποσκόπων. Έλαβε <Κι> αναγεία <Κι> με <Κι> την. Γιατί η κυρία μου που έλεγε πάλι ο μοτσοτάκη, σαν πολύ ωραίο όλο αυτό. Τέρριαξε και από όλια με τον Ιλειόπουλο. Βέβαια, όταν το βάλαν στον Ιλόπουλο στην ταινία δόλωμα το κάνανε για να ψυχαγήσει ο κόσμο. Εδώ είναι ο πρωθυπουργό. Πάλι για να ψυχαγήσει ο κόσμο, όποιο το να το πει. με αυτά τα ταξίδια και τα αύριο και τα σήμερα και αλλάζουμε και προχωράμε στο καράβι και το ηλιοβασίλεμα και όλα αυτά, τα πολύ ενδιαφέροντα, έρχονται επενδύσεις, πάρα πολλές επενδύσεις, δεν θα βρίσκουν σκαμπό να κάτσουν οι επενδυτές. Σήμερα, δε που μιλάμε, σήμερα, πρέπει να σου πω ότι το ενδιαφέρον για επενδύση στην Ελλάδα είναι εξωπρενικό. Δεν πού, είναι εξωπρενικό. Από πού είναι οι επενδυτέ που έρχονται εδώ, από πού έρχονται. Αμπαντούν. Από Στονικό. πού είναι οι επενδυτέ που έρχονται εδώ, από πού έρχονται. Από στα καλά καθούμενα και σου έρχονται από παντού επενδυτές. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε σε αυτόν τον τόπο τώρα που τελειώσαμε την πανδημία και μπαίνουμε στην ανάπτυξη, να κάθεσες να ηρεμήσεις και κάνουν αυτό το ντου από παντού και έρχονται επενδυτέ. Το βλέπει ο Άδωνης, μην του το χαλάσουμε αφού βλέπει τέτοια οράματα. Κάτι καλό γίνεται εκεί στο Υπουργείο το συγκεκριμένο. Οπότε αν δείτε στα καλά καθούμενα εκεί που κυκλοφορείτε αύριο στην πορεία ή δεν ξέρω εγώ τώρα που είστε στη δουλειά ή στις όταν πάτε ή ρεπό που θα έχετε την Παρασκευή ε, αν δείτε κίνηση είναι οι επενδυτές, έρχονται από παντού, ξυπνήστε γιατί ήρθαν όπως λέει ο ίδιος, είναι η μέρα του κ. Χατζηδάκη και αύριο είναι η μέρα του Χατζηδάκη Γενικώ είναι η εποχή του κ. Χατζηδάκη, του Κωστή Χατζηδάκη, όχι του καλού, με όλα αυτά που φέρνει Οπότε. Ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είναι αυτός, τα υπαρξιακά γνωστά ερωτήματα. Ας κρατήσουν οι και τα βρομαλλιώτικαστε και υπαρχιώτικα βρε. Σταμάτα! Τώρα σ' αυτή τη γλυκία σου σφυρίζω. Πίνουμε αμύριτη κράση. Πώς κατατήσαμε μαλάκα. Ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι εσύ Ποιος είμαι εγώ, ποιος ναι. είμαι εγώ, ποι είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. Πώς ποιος ναι. Ποιος ναι. είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ; Ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι εσύ Καλημέρα Καλό μεσημέρι. Кαλησπέρα λέμε μετά τις 12. Λεπτομέρεια. Ο Χατζηδάκης λοιπόν. έχει βγει όλες αυτές τις μέρες εδώ και 1,5-2 μήνες περίπου που συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο στην αρχή στα δημοσιογραφικά panels. Εκπομπέ, τώρα πια και στην Βουλή και έχει επιχειρηματολογήσει πολλέ φορέ. Έχει χρησιμοποιήσει τα καλύτερα επιχειρήματα για να μα πείσει ότι είναι ένα πολύ θετικό για του εργαζόμενου νομοσχέδιο. Οι εργαζόμενοι δεν συμφωνούν με αυτό, αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Ξέρει κάτι παραπάνω ο κοστή Οπότε θα ακούσουμε όλο αυτό το μάζεμα με τα καλά που έχει το νομοσχέδιο, ώστε να ξέρουν όλοι αυτοί που θα πάνε αύριο για ποιο λόγο θα κατέβουν στο δρόμο. Μπορεί να δουλέψουν έξι ώρε ή αν το εργοστάσιο για κάποιο λόγο δεν έχει παραγωγή, μπορεί να κάτσουν και να πληρώνονται. Ευτυχώ, εργαζόμενο θέλει να μαζέψει τι ελιέ του το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Σήμερα, με τη ρύθμιση που υπάρχει, αν δεν έχει αυτή τη διευθέτηση, ο άνθρωπο είναι αναγκασμένο να πάρει άδεια άνεφ αποδοχών σωστό. και να το κάνει, μειώνοντα το εισόδημά του. Με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμεί, mm -hmm. δεν μειώνει το εισόδημά του. Ευτυχώ, είναι παραπάνω χρόνο για σένα. Και την οικογένεια σου. Δηλαδή μπορεί αντί να παίρνει 4 εβδομάδε άδεια το χρόνο να παίρνει, λέω από 5 εβδομάδε άδεια το χρόνο. 6 εβδομάδε άδεια το χρόνο. Ευτυχώ! Να δουλεύει λίγο παραπάνω από τη Δευτέρα μέχρι την 5η για να έχει 3 μέρε αργία την εβδομάδα. Ευτυχώ! Δεν καταλαβαίνω λυψία είναι αυτό το πράγμα, ένα άνθρωπο να θέλει να δουλέψει με σίμω ή δεν 4 μέρε την εβδομάδα και να θέλετε εσεί δεν και καλά να το βάλετε πέντε. Ευτυχώ! Εάν ένα.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 Ε, για, να, για να βλέπει τα παιδιά ναι. του ας πούμε αυτό περισσότερο θα Και ρωτώ με ποιος είμαι, εγώ, ποιος είμαι εγώ Ποι είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. Που θα πούμε σε αυτόν τον εργαζόμενο Όχι, θα δουλεύεις ακατέβατα Πέντε μέρες την εβδομάδα Και δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι επιλογές σου κύριε, Ούτε κύριε η βούλησή Χατζράκη. σου, ούτε τα παιδιά ναι. σου Ούτε τίποτε Ευτυχώ! Για μια μητέρα θέλει να βλέπει τα παιδιά τη την Παρασκευή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 Ο Βέγκο, εδώ που ακούει και ζητάει από το Μάπο να φάει τη σφαλιά, διότι είναι ένα υπουργό που για πρώτη φορά φροντίζει τόσο πολύ του εργαζόμενου, του φοιτητέ, τι ελιές και τι μανάδε. Δίνει ώρε, μέρε, μήνε να κάθονται και να πληρώνονται, όπω ο ίδιο λέει. Τίποτα από αυτά δεν θα ισχύσει στου χώρου δουλειά. Ξέρουμε όλοι τι ισχύει στου χώρου δουλειά. Αυτά που λέει ο Χατζηδάκη είναι για να ψυχαγωγείται ο εργαζόμενο λαό. Κοιτάνε όλοι με μια μηχανία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται ήδη, δεν πρόκειται να γίνουν. Είναι βλακίε, ανοησίε. Αν κάποιο στοιχειοδό γνωρίζει τι συμβαίνει στους χώρου δουλειά, δεν βγαίνει να τα πει όλα αυτά. Δεν τον έχει προστατεύσει κανεί. Τον έχουν αμολύσει εκεί και λέει όλα αυτά που λέει για τι μανάδε, τι ελιές, τα καλοκαίρια, τι μέρε και του μήνε. Ευτυχώ με το μοντάζ το βάζουμε να λέει και κανακαλό. Και να σα πω και κάτι. Τι κάνουμε. Καίρετε τι κάνετε, καλά ευχαριστώ Εμπιστευόμαστε το χατζηδάκι με τις γαλέρες του και, του, και τους οδοστρωτήρες του περισσότερο Με τιμά, με τιμά hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπό Τόσο απλό, τόσο απλό Προτιμώ πάντως το σωστό να πηγάζει από την ίδια την κοινωνία παρά να επιβάλλεται σε αυτήν. Και γι' αυτό και θα ραμίσω όλους τους συμπολίτε μας σε ένα νέο εμβολιαστικό κύμα. Πώς θα γίνει αυτό με μήνυμα? Θα έρχεται μηνυματάκι δέκα μέρες πριν, πέντε μέρες πριν, το πρωί τη ίδιας μέρα, Θα έχει και δεύτερη δόση. Πρέπει να μας τα ξεκαθαρίσει αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικά. Και κρίνουν τα πάντα, μια που έχει οργανωθεί το κράτο τόσο καλά με του εμβολιασμού. Φαντάζομαι αυτό εδώ που μόλι μα είπε ο κύριο Μητσοτάκη θα είναι ακόμη καλύτερο στην οργάνωση. Προφανώ και θα κατέβουμε αύριο στην απεργία και στη συγκέντρωση κάτω. Ε, δεν θα έχουν και δημοσιογράφει η απεργία αύριο. Δεν θα έχουμε ελληνοφρένεια. Το καταλαβαίνετε. Όχι, δεν θα πάμε στη ΓΕΣΕΜ. Επειδή ρωτάτε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ στη, Γεσέ, στη συγκέντρωση τη ΓΕΣΕΜ. Μοναξιά, αφόρητη και ανία εκτό όλων των υπολείπων. Έχουμε σταθερέ επιλογέ. Τι ξέρετε, θα πάμε από πάνω, στο πάμε. Έχουμε επιλογέ που δεν μα κάνουν να ντρεπόμαστε χρόνια τώρα. Με επιλογέ σιγουριά. Επιλογέ με καθαρή εμπιστοσύνη στη δύναμη του κόσμου, την οργάνωσή του και την πάλη του. Επιλογέ που θέλουν το λαό στο δρόμο. Και όχι λαό ψηφοφόρο για να εγκρίνει κάθε τέσσερα χρόνια κυβερνήσει που του τάζουν να λύσουν τα προβλήματα. να ξέρουμε όλοι ότι θα του ξαναπουλήσουν. Επιλογέ με σταθερό βηματισμό, καθαρό στόχο. Χωρί βιασίνε και παγίδε αυταπάτη, χωρί ψευδεστήσει, παχιά λόγια και κουτσαβάκικου τσαμπουκάδε. Επιλογέ που δεν μασάνε από εκβιασμού, ευρωπαϊκού μονοδρόμου που δεν γλύφουν του διαβολικά καλού Αμερικανού Προέδρου. Επιλογέ συνέπεια. Με αυτού που ήταν και χθε στο δρόμο και προχτέ στο δρόμο, για τα ίδια αιτήματα με αυτού που θα είναι και αύριο και μεθαύριο στο δρόμο. Όχι επιλογέ αλακάρτ, ανάλογα με το ποιο κυβερνά κάθε φορά. Επιλογές κόκκινες αυτές έχουμε Μόνο κόκκινες Γιατί δεν έχω χειρότερο τα λιωμένα και μπασταρδεμένα χρώματα Ειδικά στο κόκκινο Στη διαδήλωση κοιτούσες Του σωματίου τα πλακάτ Δεν ζυγωνές δεν προχωρούσες Και πίσω σου ήταν. τα μάτ. Δεν ζυγώνε, δεν προχωρούσε και πίσω σου ήταν τα ματ. Ένα ξεχωριστό δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Ήσουν υπάλληλο και εργάτη σαν όλου με στην πόλη αυτή. Πάλιλο και γκράτη σαν όλου με στην πόλη αυτή, στη διαδήλωση σε αιγύδα. Μ' ποφασί να προχωρά. Άνοιξαμε την αλυσίδα, έγινε ένα από μα. Άνοιξαμε την αλυσίδα. Toma. Yo poseo su divina Yo poseo la mentir Tu mundo es pase esto en mí. Que en mi ser ya es ti Είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια του Μάνου Λοϊζού, στοίχη βεβαίω Φοντα Λάδης ε, Στη διαδήλωση είναι ο τίτλο. Περιγράφει τα όσα γινόντουσαν και πώ έβλεπαν. Και εδώ το βλέπει και πολύ ωραία. Γιατί παίζει με την περιφρούρηση και με την αλυσίδα. Και πώ ανοίγει αυτή η αλυσίδα. Και πώ μπαίνει κάποιο μέσα από την αλυσίδα. Γιατί έχει νόημα η αλυσίδα, η συγκεκριμένη. Είναι η περιφρούρηση και η αξιοπρέπεια του κινήματο σε δύσκολε καταστάσει, σε δύσκολε συνθήκε. Τότε, από τη δεκαετία του 80, νομίζω είναι επίκαιρη η στήχη ακόμη και σήμερα και με αυτή την τρυφερή μουσική του Μάνου και την άκρω μελωδική του Μάνου Λοίζου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα, 2.11.10.80.880. Και αυτό θα είναι κάτω αύριο, ο Τσολιάς ως τι θα είναι κάτω, είναι ένα θέμα. Ω εργαζόμενο στα μέσα ενημέρωση, θα διαδηλώνει. Radio Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα, Χρήστο Μυρίδη, Χολύπτη, θυμίζει τον ήχο. το ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου στο youtube είμαστε στο ελληνοφρένιο official από κάτω έχει και chat, έχει και εγγραφή να κάνετε στα podcast μας ακούτε, μας βρίσκετε όσοι ξέρετε και ψάχνετε και στο facebook αυτή την ώρα live και μετά πάντα μας βρίσκετε πρώτο μέρος του λαού, μας πάει σιγά σιγά στις πρώτες διαφημίσεις Μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατεβάζει το εργατικό δεν είναι φιλεργατικό, είναι κάτι παραπάνω. Α είναι, φιλ, είναι φιλελεργατικό. Κάτι παραπάνω από εργατικό είναι. Ότι είναι φιλελεργατικό το ξέρουμε. Το βλέπει και θα το δούμε και στην πράξη. Μια ανησυχήση. Αλλά από την άλλη πλευρά, φυσικά νοιαζόμαστε και για του εργαζόμενου. Το κομμάτι το του εργασία, το εργασιακό δηλαδή, είναι φανταστικό. Και το άλλο, η κατεβήνικη του καινούργιου το πρέπει να αλλάξει που είναι η νούδου. Θα γίνει νοδού. Μουλού, θα πάρει τα γράμματα του ΚΚ Θα γίνει νουδού με τσοτακικό λινιστικό κίνημα. Α το λινιστικό, μένει. πλέον, πλέον mm. τόσο κοντά είναι στην αριστερά που δεν, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά, μη θυμηθώ την περίοδο που λέγει ο Μητσοτάκης που ήταν αντιστασιακή. Δεν αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση τη αριστερά. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε, δεν είχε ανθρώπου που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν σε εθνική αντίσταση. Ούτε το λάμδα ήταν, το, το, το, το, το, το, το λινιστικό. Ναι, ναι, ναι. ναι το θα ενωθούν, τώρα θα όλοι μαζί. Ωραία κατεβασία θα κάνουν. Ε, μπράβο, <laughs> <και> μπράβο. <laughs> Αποστολή το αποκορύφωμα τη δημοκρατικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και τη αριστεροσύνη κτλ. ήταν όταν έκανε το όχι ναι και στο Ιπαρταμίο. Για 99 χρόνια ξεπούλησε την Ελλάδα. Έχει κι άλλα, έχει δεν στέλνου. είναι μόνο αυτό, έχει κι άλλα. Τα μνημόνια ναι, που έσκησε, οι πληστηριασμοί ηλεκτρονική Έχει, έχει, μην ανησυχεί. Ναι, ναι, πληστηριασμοί, ναι, όλα αυτά. Ναι, η βάση που έστρωσε το δρόμο για το Μητσοτάκι. Για να έρθει μετά ο Μητσοτάκι να κάνει ό,τι δεν μπόρεσε αυτό να κάνει. Τα αφοπλισμένα ματ, το προσφυγικό είναι πολλά, μην ανησυχεί. Α, μπράβο. wee Άκρο δημοκρατική κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, μπράβο. Παιδιά, εσύ ΣΥΡΙΖΑ να την ξανασυμφίσει. Επειδή δεν άκουσα, είπε άκρο δημοκρατική ή άκρο νέο δημοκρατική. Άκρο το ίδιο πράγμα είναι και νέο δημοκρατική. Ζωστό, και σωστό, σωστό. Μην τα λες, όμως, γιατί ακούνε τα ΣΥΡΙΖΟ ΤΡΟΛ και τα ΣΥΡΙΖΟ και με δυσκολία κρατάνε τον αντικομουνισμό του. Τον οχετό το βγάζουν απλόχερα. άκου, άκου άκουσε για τα ΣΥΡΙΖΟ ΤΡΟΛ. Λοιπόν, αν δεν λέγεται αυτό κομματική αντιμυστία, λέγεται λοβοτομή. Καταλαβε λοβοτομή λοιπόν, λέγεται σίγουρα. Λο Ναι, η λομποτομή όμως τον αθόνει. Το άλλο δεν τον αθόνει. Reality αποστολή. Οπα. Γιατί βγάλατε τι φωτογραφίε από τα επεισόδια στο Soundcloud και μπερδευόμαστε δεν ξέρουμε τι ακούμε. Αφού λέει ημερομηνία. <Καιχε> ναι, αλλά με τι φωτογραφίε μπανίζουμε και που είμαστε. Τι να ξέρουμε φ... και ποιο είναι το θέμα τη εκπομπής Τι γίνεται στην επικαιρότητα. Νομίζετε ότι ενημερωνόμαστε από πουθενά αλλού. Οι φωτογραφίε έχουν βγει καιρό πάντω. Από το Γενάρη του 20. Τώρα σε μένα θα το πεις Του 20, μπράβο. <Καιχε> Άκου λίγο. Ο Θήμιο είναι ένα από του θεού γιατί ο άλλο είσαι εσύ. Αλλά τον μισούμε όταν τρώει ώρε λαού να του πει. Μόνο αυτό και εγώ. Σάμπο σου. Και τουλάχιστον αυτό που ετοιμάζει εσεί σαν όρε του λαού. Μήνικά τρώτα και χάνονται χρόνο, βάλτε να την επόμενη σκόρβιζέ τα λίγο. Εσύ, δεν πειράζει να είναι. Τα βάζω, τα βάζω, δεν χάμε, μην ανισχύσει, τα βάζω. Ωραία, γιατί δεν χρειάζεται να είναι τετράπετε οι ώρε του λαού θα το ανεχτούμε και λίγο παραπάνω. Γιλάμε, μην Άντε, ρε, συνεχίστε. Αν και συνήθω δεν φταεί ο θείο να ξέρει. Φταίει ο, ο προηγούμενο με την κουκούλα που καθιστεύει να και, τελειώσει. Ε, είναι και αυτό αλλά πρόσθεση γιατί μερικέ φορέ και περνάτε και εσεί κανένο τετράγωνο και να σα τι λένε. και το Να Σας εύχομαι και δύο ώρες να γίνει εκπομπή, αλλά δεν ήθελες. Είναι περισσότερος κόπος. Τι να σε κάνω? Ναι, γιατί η πρόταση ήταν να το πληρωθούμε σε ρεπό και δεν ψινόμουν. Α, ε, άμα είναι έτσι, άσε, άσε, τα καινούργια νομοσχέδια καλύτερα να τα κυρώσουμε στην πράξη. Και στο δρόμο, όχι μόνο στην πράξη, και στο δρόμο. Βάστε το νομοσχέδινο. Πάλι όλοι νομίζω μπορούμε να διαβάσουμε ψυχραιμία τις διατάξεις. Τι προβλέπετε στις υπερορίες θα χάνουν λεφτά οι εργαζόμενοι και καθόλου δεν στεναχωριέμαι φυσικά. Αυτό είναι το θετικό. Να κρατήσουμε ένα θετικό ότι δεν θα στεναχωριέται του Υπουργός. Στη δύσκολη μάχη που δίνει, στις δύσκολες αυτές μέρες πρέπει να είναι χαρούμενος και είναι χαρούμενος το λέει δεν τον απασχολεί. Κάνει και κα Πληττονιδίσεων σε ένα λεπτό. ο Ελεύθεροι είναι όλοι οι εργαζόμενοι τη χώρας να πράξουν στην αυριανή 24 ώρια ότι επιβάλλει η Του εργοδότη του. Αυτό δήλωσε ανώτατο αξιωματούχο του μεγάλου Μαξίμου συμπληρώνοντα. Το αν θα απεργήσει ένα εργαζόμενο αφορά πρωτίστω την επιχείρηση που δουλεύει. Άρα τον ιδιοκτήτη τη επιχείρηση, άρα αυτό πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο, άρα ο εργαζόμενο να πάει να αγαπηθεί. Το ίδιο μήκο κύματο και ο υπουργό Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή, είπε «Τα αφεντικά έχουν φτάσει στα όρια τους. Οι συνεχείς διαμαρτυρίες, οι απεργίες, οι αναταραχές κλονίζουν τον ψυχισμό τους και μπορεί να μην είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται με το σωστό τρόπο τους εργάτες. Είναι κάτι που σαν κοινωνία πρέπει να το δούμε», πρόσθεσε ο υπουργό. Τι θα δώσουν σήμερα το απόγευμα οι μαφιόζοι τη χώρα, προκειμένου να καθησυχάσουν του πολίτε για τα ξεκαθαρίσματα που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Ξέρουμε άριστο σημάδι και να μην ανησυχείτε, δήλωσε ανώτατο τέλεχο τη Μαφία Αττικής, περιγράφοντα παράλληλα τα επόμενα βήματα του κλάδου. Έχουμε να ξεκαθαρίσουμε 35 ακόμη στελέχη μα. Από αυτά, τα 14 θα εκτελεστούν σε καφετέρειε των Νοτίων Προαστίων, οπότε αν πίνετε. καφέ σε διπλανά τραπέζια απλά σκύψτε όταν ακούσετε πυροβολισμό. Οι υπόλοιποι θα εκτελεστούν νύχτα σε απόμερα μέρη, κάτι που δεν αφορά τους πολλούς, δήλωσε το στέλεχος της Μαφίας Αντικής, καθησυχάζοντα έτσι τους πολίτες αλλά και τα μέσα ενημέρωσης. Μετά τους ιονιστές που τοποθέτησε ο Δήμος Αθήνα στην Ομόνια έρχονται οι Πρόκειται για οικιακού απορροφητήρε οι οποίοι θα τοποθετηθούν στου στήλου του ηλεκτροφωτισμού. Με το πάτημα του διακόπτη στο 1 θα απορροφούν τι οσμές τη πλατεία, με το πάτημα του διακόπτη στο 2 η ένταση θα ανεβαίνει και μαζί με αυτήν η αποτελεσματικότητα του απορροφητήρα. Με το πάτημα του διακόπτη στο 3 θα μα πάνε τα αρχίδια από το θόρυβο και το κεφάλι μα θα γίνεται καζάνι, αλλά θα καθαρίζει τελείω η ατμόσφαιρα. Οι απορροφητήρε «Αυτοί ισοδυναμούν με 35 δέντρα ο καθένας και είναι μια πρωτοποριακή ιδέα του Δήμου μας και μου προσωπικά», δήλωσε ο Δήμαρχος Κωστής Μπακογιάννη. Στα επόμενα σχέδια του Δημάρχου, μετά τον μεγάλο περίπατο, την καραφατμέ, του ιονιστές και τους απορροφητήρες της Ομόνιας, είναι η τοποθέτηση γιγάντιων αντικουνουπικών συσκευών περιμετρικά της πλατείας, οι οποίες θα δέχονται γιγάντιες ταμπλέτες οι οποίες θα ισοδυναμούν Με 45 δέντρα η καθεμία και με τη μαλακία που έχει πάει η σύννεφο μα δεν άνεξα πια Όλα μαλακίες, όλα μαλακίες Καιρός Καιρός Καιρός είναι όταν θέλουμε να το παίξουμε εναλλακτική και να δημιουργήσουμε έξυπνα νησιά Να φροντίζουμε πρώτα να πάνε γιατροί στο νησί και μετά φορτιστέ ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την αστυπάλαια αυτό το τελευταίο στη Θεσσαλονίκη χθες στο Απουθού είχαμε γεγονότα, επεισόδια απ' έξω πήγε η αστυνομία για άλλη μια φορά το Απιθήτα έχει γίνει ένα στίχημα για την ελληνική αστυνομία για την τοπική αστυνομία της Θεσσαλονίκης πρέπει να μπει τάξη να υπάρχει νόμος και τάξη και πήγαν οι αστυνομικοί ήταν και δημοσιογράφοι Και το ενδιαφέρον είναι αυτό, ότι δεν έγινε άλλη μια επίθεση τη αστυνομία κατά φοιτητών, κατά την, τον, τα κάγκελα εκεί του κτηρίου, θέλαν να μπουν μέσα. Αυτά έχουν γίνει πάρα πολλέ φορέ. Είναι ότι έχουν δημοσιογράφου, και μάλιστα ένα από αυτού, ο ο Λιτσαρδάκης, τον μπασταρδάκι, όπω τον λέει ο αστυνομικό, του πιάνουν το λαιμό, τον πιάνουν από το λαιμό, κάτι σπροξίματα μετά, βρυσίδια, όλα αυτά τα κλασικά. Είναι πέντε δημοσιογράφοι που του επιτίθενται. οι αστυνομικοί και άλλοι 50 γύρω με κινητά που τραβάνε, καταγράφουν το γεγονός. Είναι τέτοια η αφασία των αστυνομικών, είναι τέτοια η σιγουριά τους ότι δεν πρόκειται να έχουν καμία επίπτωση, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να πούνε καταπατώντα κάθε κανόνα σύλληψη συμπεριφορά στην Ευρώπη του 21ου αιώνα και στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Θα ακούσουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα τι ακριβώς συνέβη χτες. Όπλα, ποια sinister, πια όπλα! Γιατί με τρέβουνε! Έχει χάνε! Ποια όπλα! Είναι είμαι! Τι κάνει; Τι κάνει Να βρει το Αποτρέπω καμία σύλληψη! Να βρει το λαιμό! Με πιάνεις εμένα από το λαιμό! Κάνω κάτι και με πιάνεις από το λαιμό! Είμαστε καλά τώρα! Με Λοιπόν, τα στισία τώρα. Τα νούμερα τώρα. Τα νούμερα. Πώ με είπες, μπασταρδάκι με είπες. Με αυτό ο ρευμό, τα στισία τώρα. θέλω τα Κάτσε, συνάδελφο είναι, κάτσε. Δεν θα τώρα. δημοσιογράφου. Αυτά τα ωραία στη Θεσσαλονίκη, δεν σταματάνε εκεί όμω. Έχει κυκλοφορήσει ένα έγγραφο του Πρίτανη. Έστειλε η Αστυνομική Διεύθυνση, πρώτη, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκη, προς τον Πρίτανη ένα έγγραφο. Και ο Πρίτανη το στέλνει, το ζητάει, θα καταλάβετε γιατί, προς τον κοσμήτωρα τη νομική σχολή και στους προέδρους των τμήματων του απαιθείτα το εξή. Έγγραφο. Γράφει. Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου του Γραφείου Γενική Γενικής Αστυνόμευση του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου και κατόπιν εισαγγελική παραγγελία, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα και το αργότερο έω 11 ΑΕΚ 2021 τα στοιχεία των εκλεγμένων προέδρων των φοιτητικών παρατάξεων του ΑΠΙΘΙΤΑ βάσει των τελευταίων φοιτητικών εκλογών. Με εκτίμηση, ο Πρίτανης, ο. καθηγητής πανεπιστημίου, πανεπιστημιακός ο δάσκαλος, ο κύριος Νικόλαος Παπαϊωάννου αυτό το έγγραφο έχει, το πρώτο ήταν της αστυνομίας που ζητάει από τον Πρίτανη ονόματα, στοιχεία εκλεγμένων φοιτητών και βεβαίως ο Πρίτανης δεν έχασε χρόνο, το κοινοποίησε μέσω και ζητάει από τις υπηρεσίε από κάτω αυτά τα ονόματα και Αυτά τα στοιχεία. Θυμίζουν άλλες εποχές όλα αυτά γιατί ξαναλέγουμε στον 21ο αιώνα και αυτά που ακούσαμε πριν με τα, με τα βρυσίδια και με τα σπροξήματα αλλά κυρίως αυτό εδώ το φακέλωμα γιατί να το θέλει αστυνομία ε, να θέλει τα ονόματα των εκλεγμένων προέδρων των φοιτητικών παρατάξεων μάλιστα γιατί να τα θέλει όλα αυτά και πόσο εύκολα ο συγκεκριμένο πρίτανης δίνει και ζητάει τα ονόματα αυτά για να τα... δώσει ο πανεπιστημιακός ο δάσκαλος κατά άλλο, ο πνευματικός άνθρωπος του τόπου για να μην το ξεχνάμε και όλα αυτά αυτά λοιπόν πάνω από την Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να σταματήσουν θα συνεχιστούν λάος τώρα μέρος δεύτερο Ένα κουδούματο καλά Μπά Καλά είμαι, ναι Για το ανώμα του μου Όλα πω να πάμε αύριο στο Πάει, αυτό, έγινε. Να σου πω απεργία να πάμε αύριο μεθαύριο! Μωρέα, πήγαμε στο τριαντάφυλλο, δώσαμε εκεί την ενεργειά μας, κάπου εκτουνωθήκαμε. Α την απεργία, χέστο! Συγγνώμη, πάρε την αργία λίγο να μείνει. Ποιο είναι? Ποιο είναι? Αποστάσει, μου πείτε. Ναι, Έλανθι μου. Αποστάσει. Έλανθι. Συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση. Για κάνε. Μα πού είναι κανεί παρέα? Με ποιον? Μα που μιλά, εκεί ξέρω εγώ ποιο είναι. Κακό είναι? Όχι, γιατί είναι κακό, λέω αγαπάει πολύ Είναι πολύ καλό. Είσαι πολύ καλό παιδί όμως εσύ. Και το σ' εγώ, μαλακίες λέει. Γι' αυτό το λέω. Για τον άντρα σου λες έτσι. Και εγώ την ίδια άποψη είχα ότι λέει μαλακίες ο άντρα σου. Αλλά εσύ τον διάλεξες κιόλας. Είρε, εγώ σε κόμπους από αποστόλι. Μερακλού, το εκτιμώ. Ε, αποστόλι δεν είχα ένα λάθος. Άντε, πολλιά στα Κολομπάγουλα. Γεια, γεια. Με το γιο το μιτσοτάκι. Μπράβο, ναι, με το γιο το μιτσοτάκι. Γι' αυτό λέμε το τέννη είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα για του εκατομμυριούχου, του πλούσιου και του δεξιού να το βλέπουν μεταξύ του. Τέννη <στακοχή> και εγώ παίζω τέννη, μπράβο. Πολύ γλυκό, so sweet, so sweet. Λοιπόν, θα το άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι τον 30 πλόο original. Εγώ είμαι από την original, θέλουμε να τον καλωσορίσουμε. Και τρόμαξε, νομίζω ήταν original τη AEC. Ο κόσμο έβλεπε, είδε ότι έπρεπε να μείνει και να γίνει ο νικητή τη καρδιά μα πάνω Το Original Phantom Club, είμαι ένα από του συντονιστέ. Και λέω ότι μάλλον και συναντή. Πήγανε και καταθέσανε στο άγαλμα του και μετά πήγανε να καταθέσουν το. Και μετά πήγανε να το το Αλλά τελικά ήταν άλλοι. Υπάρχει Original, προφίλ 30. Γιατί υπάρχει και Unofficial. Δηλαδή είναι τέτοια τα προφίλ του 30. Ναι, υπάρχει το Original και υπάρχει και το φίλε, τι κατάδια είναι αυτή, ρε φίλε. Παπάει ο κόσμο να <Σιζάνε> αφού δεν έχουμε παπανδρέου, <στασφερ> αφού δεν ζούμε εποχές Πασόκ, χωρίστε, κάπως πρέπει να τα ζήσουμε με αυτούς που θυμίζουν εποχές Πασόκ. Ο τριαντάφυλλος είναι ένας από αυτούς. Τώρα, αντίστοιχα, θα πρέπει να πανηγυρίσουμε και να κατέβουμε στους δρόμους μόλις κυκλοφορήσει τον Ίτρο ο Κωστόπουλος. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Καλά, στην πρώτη τηλέφωνο ο κύριος Βυσδέκης κύριε τον αναγνώρισες. Τον αναγνώρισαι. Γεια σας, ο κύριος Μπαρμαγιάνης. Ναι, ναι. Θα ήθελα μια πληροφορία κύριο Μπαρμαγιάνη. Παρακαλώ. Αυτό το είπε στον ε, δεν το είπες στον όνομά του. Δεν το είπα, τον αναγνώριζα ε, Να το ρωτήσεις και έκανε, έκανε το εμβόλιο το πούμε, και δεν επέζησε τι έκανε. Μα ήταν ζωή αυτή που είχε έτσι κι αλλιώς. Καλά, σα το Τι χειρότερο θα του κάνει το εμβόλιο. <laughs> Τέλος πάρει. Αφού το έχει, τα έχει. Όταν να πάρει το βάζει. είναι, το βλέπεις. Ωραίο γκομενάκι. Εγώ είμαι. Εσύ, σε τεκνό μου δηλαδή. Το μανάρι. Εγώ είμαι το μανάρι. Α, ναι. Περνάνε οι μέρες και συνοχωριέμαι, γιατί σε λίγο καιρό θα αναγγείλει ότι τελειώνει και η εκπομπή. Αλήθεια, πότε τελειώνεται. Πότε τελειώνουμε, τελειώνουμε αρχέ Ιουλίου. Έχουμε ακόμα, αλλά οι μέρε τρέχουν σαν νερό. Οι μέρε τρέχουν. Θα ανακοινώσω όμω και παραστάσει κάπου, κάπου εκεί. Τι θα και παραστάσει κάπου εκεί. Τι. Παραστάσεις μωρί Υπάρχει πιθανότητα να σε δούμε κάπου ζωντανά Α καλά Πάρε το μηδέν Ναι Το πήρες Γιατί δεν με ακούς καλά Εσύ δεν με Ναι εγώ δεν σε ακούω αυτό είναι αλήθεια Α ωραία Λέω θα ανακοινώσω παραστάσεις κάπου εκεί Α πάρα πολύ χαίρομαι που το ακούω Και εγώ που συνεννοηθήκαμε Εδώ στην Αθήνα ή <laughs> Ή να πάθουν την επικράτεια. Και Αθήνα και Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, εγώ από τη Θεσσαλονίκη είμαι, αλλά εδώ μένω. Έχω μια Ας... καβάλα και μια Θεσσαλονίκη. Οπότε θα σε δω. Εντάξει. Άντε αγάπη μου, γιατί έχει περάσει πολύ καιρός μα εδώ. Και εγώ δεν αντέχω. Και εκτός αυτού, από τη νέα σεζόν, κανονίστε ένα κανάλι να κάνετε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Σα αγαπώ πολύ και του δύο. Τσίου. Τσάο. Έχω αναφυλαξία σα <Τοί>, Έχω αναφυλαξιά σαπεργιέ. Αναφυλαξία από τα παιδιά και βγάζω ξανθήματα στο στόμα. Α, και, το, και στο Δεν. σώμα. Μη μου πιστόρα τώρα, λέει ο ακούγοντα τον Άδων. Είναι μια καλή ευκαιρία να του, την κάνουμε να φουντώσει αύριο την αναφυλαξία. Ο Βασίλη Κικίλια είναι ένα επιτυχημένο. Τελεία. Όχι υπουργό, επιτυχημένο. Τελεία. Έχει νοσοκομεία στην κατοχή του. Γιατρού, νοσηλευτέ και έναν ολόκληρο στρατό. Σα είπα ότι αυτοί είναι οι ήρωε τη διπλανή πόρτα. Εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. των υγειονομικών μου να εμβολιάζουν και να νοσηλεύουν κλπ. ο στρατό μου και κούτρα. Ακόμα που παλεύουν οι γιατροί μου και οι νοσηλευτέ μου, ο στρατό μου. Τα σκαμπό μου και τα αρχίγια μου! Από χτε το έχουμε τάξει. Επειδή είναι, λέει, τα μου αυτά τα κτητικά. και μα ήρθε στο νου από τη γνωστή ταινία, η πολύ ωραία αυτή. Τα, άκα, με τα σκαμπό του. Σκαμπό δεν έχει πει μέχρι στιγμή ότι έχει, ούτε τα άλλα. Αλλά νοσοκομεία, νοσηλευτέ, στρατού, όλα αυτά. Βγαίνει και λέει ότι τα έχει με χατζηδάκι σιγά σιγά θα κλείσουμε, όχι τον Καλό, ξαναλέω τον Κωστή, ο οποίος ε, με το νομοσχέδιο που φέρνει μεταξύ άλλων θα σας φέρει και μια ηρεμία στο σπίτι ή όπου βρισκόσαστε, θα καταλάβετε γιατί. Με πόση οργή και με πόση αγανάκτηση θα καταψηφίσετε τις διατάξεις για την τηλεργασία. Και ιδιαίτερα το δικαίωμα για αποσύνδεση του εργαζομένου, δηλαδή με απλά ελληνικά το δικαίωμά του να μην τον ενοχλεί ο εργοδότης του με μηνύματα και mails πέρα από το ωράριο εργασίας του. Δεν θα σα ενοχλεί, γι' αυτό φέρνει το νομοσχέδιο. Θα είστε ήρεμοι μόλι τελειώσει το ωράριό σα, ούτε μηνύματα ούτε mail, τίποτα. Δεν θα μιλάτε καν με τον εργοδότη, θα τον ξεχνάτε. Την επόμενη μέρα που θα ξαναπηγαίνετε στη δουλειά ή θα πιάνετε με την τηλεργασία, όταν πατάτε τον, θα θυμόσαστε ότι έχετε εργοδότη. Είδατε πόσο καλό είναι, εκτό από ελιέ, εκτό από τα τετραήμερα, τα τετράμηνα, τα εννιάμερα και όλα τα υπόλοιπα, φροντίζει. Να έχετε και ηρεμία, να μην σας χαλάει την Ιρβάνα τίποτα. Δεν θα χτυπάει κινητό, θα είστε απερίσπαστοι πάνω στα social media. Θα χτυπάνε μόνο τα Instagram, τα Facebook, τα Twitter και όλα τα υπόλοιπα που έχετε. Να το βάλουμε και αυτό σταθετικά. Το βάζουμε να το ακούσουν και αυτοί που θα κατέβουν αύριο, να ξέρουν ότι τουλάχιστον να μην φωνάξουν για αυτό. Θα έχουν ησυχία από mail και από μηνύματα του εργοδότη. Οι υπερορίες τώρα μας εξηγεί ο κύριο Χατζηδάκης τι θα γίνει. Εμείς τι κάνουμε στις υπερορίες, στις υπερορίες πηγαίνουμε από τις 96 ώρες που είναι σήμερα το χρόνο για, το, για τις βιομηχανίε και 120 στις υπηρεσίες πηγαίνουμε στις 150 ώρες το χρόνο. Εγώ. Πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν χώρε που έχουν και πολύ περισσότερε περιορίε. Αυτό μπορεί να εξυπηρετεί υποπροποθέσει και τι επιχειρήσει που έχουν αυξημένε παραγγελίε σε κάποια περίοδο του χρόνου, ναι. και άρα χρειάζονται επιπηραμένου εργαζομένου να δουλέψουν για κάποιο χρονικό διάστημα για να ανταποκριθούν, σα είπα, σε αυτή την ανάγκη, αλλά εξυπηρετεί και του εργαζομένου, οι οποίοι κουράζονται περισσότερο, δουλεύουν περισσότερο, έτσι πέραν του προβλεπωμένου, αλλά βάζουν και παραπάνω λεφτά στην τσέπη του. Αυτό είναι οι περιορίε. Άρα δεν πληρώνονται με ρεπό οι υπερορίες, όπως λένε ορισμένοι mm -hmm. προφανώς Άρα, τελείως η, κακόπιστα η, η, και κακόφωρα, πληρώνονται, πληρώνονται με παραπάνω λεφτά. Με περισσότερα χρήματα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Οι υπερορίες πληρώνονται με χρήματα. Εδώ δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχουν υπερορίες, γιατί θα μπορεί με το ρεπό που έχει φέρει ο Χατζηδάκης, να παραταθεί το ωράριο, Και να πληρωθεί κάποτε την Παρασκευή που θα κάθεται ή το τετράμινο το οποίο λέει για τις ελιές, για τα παιδιά ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά τα ωραία γιατί εδώ το κρύβει κάτω από τις υπερορίες, κρύβει το πολύ ωραίο αυτό κόλπο που θα γίνει με την παράταση του ωραρίου, με τη διευθέτηση του ωραρίου. Κάτι που παίζει σε αυτή τη χώρα και στον εργασιακό χώρο τα τελευταία 20-30 χρόνια λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην το ξεχνάμε. Λαό τώρα το τρίτο και τελευταίο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα εμείς με αύριο γιατί αύριο έχουμε απεργία και πορεία Έλα μάνα μου Έλα καλέ Λέμε να σε πω. Είχαμε πει ένα αρκετό καιρό ότι για να είσαι δεξιός πρέπει να έχει συμφέρον ή να είσαι τρίβλαγκα. Τελικά αυτοί που είναι από συμφέρον δεξιής ή παλιοκάρι πρέπει να είναι το 4 με 5%. Οι υπόλοιποι είναι όχι τρίβλακες, τριμάνες. Αλλά απορώ, απορώ. Τώρα από λύθιο δεν απορύστας να τον ακούω Περισσότεροι πάντως από ότι ξέρω ανθρώπους που ξέρω, που είναι του μεροκάματο και άνεργοι, παλά να το πάνε δεξιά επειδή ήταν ο παπάς και ο παππούς. Καλό είναι αυτό, καλό. Τώρα που θα εξεδοθούν ο παπάς και ο παππούς, από τα εμβόλια και από το χτυκιό, ε, κάπου λοιπόν. θα τελειώσει και αυτή η παράδοση. Λοιπόν, άκου πάνω μου. Να με αυτό. Ανυπακορή λαϊκή συμμετοχή. Καλώ τα σπίτια τους. Έλα, καημένε δεν είμαστε για αυτά. Την Τετάρτη έχει αποχώρηση από survivor. Την Πέμπτη έχουμε υποδοχή νέου παίκτη που έφυγε. Δεν είμαστε για τις πορείε και αυτά. Άι, στο διάλο που το βάλανε Πέμπτη. Κακός. Κακός. Τα σωματεία αποφ... αποφασίζουν γενική απεργία Πέμπτη. Αφού έχει Τετάρτη τελικό Masterchef και αποχώρη survivor. Τι θε να κάνω, να πάω στην απεργία. Έχω άλλα. <ΣΣ> Να να σου πω. Λοιπόν, επειδή τώρα συγκατοικούμε με, με την αγαπητή πεθερά και έχω βάλει και την ηόραση κανονικά δηλαδή κεραία, μα α**α, τι δείχνουνε! Να σου πω, καλά εντάξει εντάξει, ξέρω τι δείχνουνε. Να σου πω με, τη, με την πεθερά πάει καλά! δεν είμαι νεκρόφιλο. Είσαι μαιρακλή, δεν είσαι μερακλής. Μερακλής είμαι όταν κάνω το ανάποδο χέσιμο, μου, ξέρει. το, μην το απορρίπτει. Έξοδα ε, αποστολή, έξοδα. Εγώ έχω γούστα, πρέπει να τη βάλω σε φερετράκι, να την πίσω. Κάτι λέμε τώρα. Εγώ έχω άλλα <συσχεσίλισμα> γούστα. Πάρε ένα από το ηκαία, μην πάρει ακρίβω, μην πάρει μαόνι. <συσχεσίλισμα> και πώ θα τη βάσω, Μπομπ, και να είναι παγωμένη, γιατί βάλω στο ψυγείο. Δε τώρα, παιδί μου στο YouTube, τα έχει όλα, φτιάξ μόνο σου. ό,τι κάνει ο μου. Α, κατάλαβα, του YouPorn για να σε χειροποίητος. Α, όχι, η μαλακία είναι οικονομική, δίνει ωραία φάτσα, δεν Η είναι υγεία, μου όμορφαίνει τη ζωή. Κάνει και μπράτσα, ωραία φάτσα, είναι και οικονομική. Μα, δεν τα δεκα, φίλια. Το βλέπω, γεια. Yeah. <Ρερ> Πήγα το Σάββατο στο γεννηματάκι και έκανα το εμβόλιο. Oh, με, ρωτάει, με ρωτάει η γιατρός, έχετε πουθενά αλλεργία και τι τη απαντάω. Στο Μητσοτάκι. Έτσι, μπράβο, αγώνα έχει πιάσει, με έχει γιαν λοιπόν και πάω στην Αγγόνα την Κυριακή. Περίμενε και σ' το έκανε. Ε, εντάξει, ναι, μου το έκανε. Μετά στην νοσοκόμμα μέσα σου έκανα προπαγάνδα ότι δεν πήρατε δώρο από το Μητσοτάκι και τέτοια. Αλλά περίμενα να μου κάνει πρώτα το εμβόλιο, το έχω σε μέσα και μετά τη το είπα. Ότι σα την έκανε και δεν πήρατε δωράκι και κάτι τέτοια. Ναι. Που την είχε όπως την μου, μου, μου και μια ρακέτα φίλε την Κυριακή. Μιλάμε ότι. Στη δεν ξέρω τι έχει αυτό το Pfizer μέσα, αλλά δεν με τίποτα. γεια Αν έχει τέτοιες ελεινές παρενέργειες και σπάμε τα αρχίια του κόσμου με τα μπαλάκια της ρακέτα στα κατούκα. Να κάνω το AstraZeneca να πάω από θρόμβο Τα παιδιά μου. Από το να γίνω προτανοτή ρακέτα στην παραλία, να με κοιτάνε όλη <συκλή> όχι άστο. μου ο Τζάκ, μου έκανε AstraZeneca, εγώ πλακά, συνολικά ώρες. Δεν σου κάνω πλακα, Άρα, <συκλή> <αστραζένεκα>, <συκλή> <είναι> το σωστό. <συκλή> το Παρενέργειε, κατάλαβα. Κάτσε, δεν δέκα σου λεφτά. Σερνόταν αυτό. Σερνόταν. Άρα, και εγώ, αυτό. 112, εγώ είμαι και 112 κιλά. Εγώ νόμιζα του λιγότερα κιλά. Μαλάκα. 112 μαλάκα. Μα, <Τερα, σχει> μα, <είναι>. Μεγάλο, <σχει> Λοιπόν, να σου πω, Έλα. είδε στην εγγύκλη που κυκλοφόρεισε και απαγορεύει στου δημοσίου υπαλλήλου να καταθέτουν κατά του δημοσίου. Πολύ σωσμού μου φαίνεται, δεν κατάλαβα. Κανονικά πρέπει να ονομοθετήσουν και για του ιδιωτικού, να ε, καταθέτουν ε, κατά του Αφεντικού του. Ξεκινάει από το δημόσιο για αρχή. Λοιπόν, συγνιστά λέει το αρχικό παράτομα και ποινικό δίκη. Και στο και, Γιατί στον ιδιωτικό τομέα τη στον πιγάδα, κατορίσαμε. Έλα μου. Να έχει ο άλλο τα το άχη του να έχει πάρει τα ρίσκα του να ανοίξει την επιχείρηση, ένα άρθρο μαλάκα να του πει δεν μου πληρώνει η περορίτ. Έστω γι' αυτό. Μπορούν λέει. Με την εγκύκλιο και είναι έτσι ακριβώ διατυπωμένο όπω θα σου το πω, να καταθέτουν μόνο προ των ισχυρισμών του ελληνικού δημοσίου, κατόπιν αδεία του υπεύθυνου που χειρίζεται την υπόθεση. Δηλαδή, από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Α, μην το πιάσουμε, άστο. Η μαλακία πλέον έχει γίνει άπιαστη. Άστο.